Πού είσαι ρε πούσ*** Αποστόλη Και τα ομοφοβικά Λείτε, σχόλια πω... να λείπουνε Α, το γλανάκι Όπα, μαλάκα, μαζέψου λίγο Σαγαπάω, αγαπάω, σ' αγαπάω. Δεν με νοιάζει Σ' έχω αγοράσει από τη σύρο κουκλάκι Αν με έχεις αγοράσει από τη σύρο τέλος Ναι Είμαι δικός σου και... για πάντα, είμαι το κουκλάκι τέλεια. Το κουκλί, το κουκλάκι δεν μου δίνει πια φυλάκι, Το κου... Είσαι κουκλάκι, μπρελόκ. Ζωγραφιστό. Το κουκλί, κουκλάκι. αγαπάμε, το... Δεν δίνει σ αγαπάμαι, σ απ το... Απ το σταθμό του Πειραιά. Από τότε. Από τον Πειραιά είμαστε και τώρα. Ε, καλά, άλλο Πειραιά. Εκείνο, άλλο αυτό. Ε, εκείνο ήταν φάλιρο, γι' αυτό ήταν άλλο. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, άντε να μην σου ζάλιζω το... Μου το ζάλιζες, τώρα δεν πειράζ Έλα πολύ κουνούμαλι! Έλα! <laughs> τι έγινε! Καλά εσύ! Καλά και εγώ! Που, τι ερωτική φωνή έχεις ρε Ήταν τι πάντα ερωτική, ερωτική η φωνή μου! <laughs> Προκαλώ διάφορα! Σα Σαγηνεύω! Σάχνουμε με τρεις φωνές! Πρώτη είναι η δικιά σου! Δεύτερη είναι του Άδωνη! Ά! Και τρίτη είναι του Μητροπολίτη! Όταν αφηγεί το μητροπολίτη Κύπρου! Κορονοιούς! Ακούτε. Α, ναι. Δημίζομαι. Δηλαδή, εσύ ε? φτιάχνεσαι με ένα συμπίλημα φωνών ναι, του άδωνη, του μόρφου και δικό μου. Ναι, ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Σας φαντάζομαι ότι θα σα παίρνουν παρτούζα και του τρει. Πάπα, πάπα, <laughs> Και εγώ τώρα <laughs> το έκανα και εγώ εικόνα. Καταπληκτικό. Ελά, σου πω, Τσέση, τι να πούμε πια γιατί μιλάμε για ζώα. Ζώα, ημιμαθή, αμόρφωτα και χαζά. Έλληνε. Είμαστε κι αυτά. Στα νιάτα μου το βάραγα στο τραπέζι και τον έσπαγα. Τώρα δεν κάνει κουκού. Κατάλαβες φιλαράκι. Υπάρχουν ειδικά χάπια. Τελοπον, ντε και σε μαζί. εντάξει ε, τώρα άμα δεν είναι φυσικό, δεν είναι natural το πράγμα, εντάξει. Υπάρχουν κάτι χάπια, υπάρχουν αλλά δεν... Υπάρχουν είναι και, και σχετικές καλύτες. εκπομπές στις συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να είπες, παράδειγμα. Βάλε λίγο άδωνη άμα το δείσκες στην <Σχει> τηλεόραση ούτε, χάπη, ούτε τίποτα. Πρόσεχε αυτήν εξαίρεση, με αυτού φτιάχνουμε Όταν ακούω ακού, βλέπω άδωνη και μόρφω ακούω Εκεί φτιάχνουμε, γίνεται συμπληρώς Πάω καρύβια ακόμα, με Α, ορίστε <laughs> Τι παραπολιάζει Ο καθένας Α, έχει τα βίτσια του Με τα χρόνια αυτό δεν δεχόμαστε, ότι με τα χρόνια αλλάζουμε Έτσι είναι, αποστόλοι μου ωραία τα λες εσύ Το θέμα είναι ποιο σε καταλαβαίνει αδερφέ μου yeah. Αυτό είναι το θέμα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 τι συνέβη στη φίλη μου την ηλέκτρα φίλε Να δεις πόσο μπουρδέλο είναι όλα Φεύγει πάει η Αυστρία παραμονή πρωτοχρονιάς Πανένθεση χάλια η Αυστρία Have you been to Αυστρία? Have you been to Αυστρία? Όχι αλλά η ηλέκτρα Ah you have not been to Αυστρία και μιλάς You have not been You have not been To Αυστρία? Να αφού μου το πει κολλητή μου Ε στο διάλο Να πας λοιπόν Γυρνάει από Αυστρία Και ούτε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 Μήπω είναι και ο σε εσένα επισήμω. Είμαι με το Θόδωρα. Πάντω έχει και του χαιρετισμού από το Θόδωρα. Να καλά. Γεια σα, γεια σα. Ο Θόδωρας είναι νέο συνάδελφο και σου μιλάει στον πληθυντικό ακόμα. Ο Θόδωρας είναι αυτό που ψεγαμάει. Γενναιόδωρα. Χάχαχαχαχα. Εντάξει, με δίκασε. Φυλάκια. Γεια σου, Αποστελάκο μου. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά. Πώ σε πει, ρε. Άι που λέει Αποστολάκο.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 Λύπια, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν στελά, χρονιά, πήρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει η χώρα πρέπει να έχει 3,5 χιλιάδες μονάδες εντατικής θεραπείας. Καλά ε, θα το... πάει αυτό. Πολύ καλά. Πάει ήδη. Καλή τύχη. Δεύτερα τελευταίων ασπασμών. Με τα 300 εκατομμύρια που χαρίσανε στο Βενιζέλος Τα ρίσανε στους, ο, στη Φραπόρτ Τώρα το ίδιο είστε εσεί με, με του Βενιζέλου και την Φραπόρτ και την Ετζία Πλέμπα 43 λεπτά την ημέρα και πολλά σου είναι άισυχτη Ναι αλλά ξέρεις ξεκινάτε. Πού θα βάλεις τον εαυτό σου δίπλα, τσόκαρο Εμείς δεν είμαστε τσόκαρα Τι είσαι, πλέμπα είσαι, πλέμπακια Ξυπόλυτη τίποτα Ε το φίδι τα πόδια του ξυπόλυτη θα τσιμπήσει, τι εννοεί. Αλλά άμα Έτσι πάει, αλλά... είναι νόμο. νόμος Γεια σας, πως Γεια. Πολλά, πρωινά πολλά. Ευτυχισμένος ο καινούριος έτος. Ευτυχισμένος ο καινούριος έτος. Καλά, πλέον αυτή η γιορτή εντάξει, πιο πολύ καπιταλιστική, είναι, παράθυσκεστική. Ωπα, για πε, σε λίγο θα μου πει και για τον Άγιο Βαλεντίνο, δεν θέλω. Να τη σώσουμε πρέπει αυτή τη γιορτή η αποστόλη, τι αγορέ μα, τα, τα μαγαζιά μα. Πρέπει να κατευθούμε λίγο ακόμα. Ε, οφείλουμε, συγνώμη. ναι. Ε, θυμάσαι, είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Έπρεπε να σε θυμάμαι. Αυτό που έλεγε για τα μπουλουζάκι που δεν το βρίσκα. Τελικά το βρήκα. Α, τι μου καλή σαξασά ισχτήρ. Το παρήκει, λάλα. Έπρεπε, έτσι, έπρεπε έτσι, να το... αλλάξει ο χρόνο, δεν σε πήγαινε καλά ο προηγούμενο. Ναι, για Γερμανία το στέλνετε λίγο ακριβά, αλλά ακριβ Πόσο πήγε? 15 τα έξοδα από στο Και το μπλουζάκι πόσο έκανε. 15. Ε, ωραία, πήρε μπλουζάκι Φυσικά. από τη χώρα, από την Ελλάδα. Αν σου στείλω σπανακόπιτα, δηλαδή από τη μάνα σου, πόσο θα πάει. <laughs> ναι, ναι, καλά, δεν το συζητώ. Ε, ωραία, άει, το διάλογο μιλά κιόλα. Είσαι στη Άρα, Γερμανία καλά. και κάνουμε εξαγωγή προϊόντων. Οι εξαγωγέ κοστίζουν. Και ακούω χθε το Θήνιο ότι αυγάνανε τώρα τα φούτερ. Ε. Και... Ναι, Φυσικά. τώρα ήρθανε. Οκ, okay, θα τα ξαναδώ, κάτσε να, να μαζέψω πάρε λίγα λεφτά. Ξέρει πω είναι και εδώ επιβιώνουμε, μη νομίζει. Έλα, μου στη γιατί ανάγκη έχετε εκεί στη Γερμανία μου, αι Κάτι, βγάλει τούβλο. να τούβλο. Περιμένουμε από σ' όλη δύο Εδώ τουλάχιστον δεν έχει δουλειά να μου πει. Εδώ δύο δουλειέ ούτε στα όνειρα του καθενό. Και Α... στην Ελλάδα, βέβαια η ανεργία έχει πέσει πολύ. Έτσι, ακούγεται. ακούγεται. Ναι, ναι, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Ο ρυθμό ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, η μείωση τη ανεργία. Δηλαδή θυμάμαι, και εγώ μεταξύ μα το φοβόμουν. Έλεγα όταν θα Μιλάμε πάνω για τα εμβόλια ότι για το, για το, για το, πρέπει να εμβολιαστούμε. Okay. Εγώ είμαι τρίτη φορά εμβολιασμένο. Πήγα το Σάββατο, έκανα το τρίτο εμβόλιο, την τρίτη δώσει στην Γερμανία. Και μου λένε ότι κάνουμε μόνο μοντέρνα γιατί λύγουν, λέει τα εμβόλια. Και κάνουμε εδώ πέρα στην περιοχή, τέλο πάντων στου. Και δεν λέει δε που τοπανε, άμα σου δίνουν αλληγμένα, θα λεφτά μου έδωσε ελιγμένο. Έχω ακούσει ότι ναι. τα εμβόλια που λύγουν θα τα πετάνε στι διαδηλώσει του χρόνου. Α Έτσι λένε. Ναι, πάνε, ναι, ναι, μαζί με τι κρότου λάψει. Θέλω να φαιρώσει αυτό που είχε αναφέρει ο Θύμιο πριν καμιά τρει ομάδε. δεν ξέρω όταν ξυλάγει σε αυτή τη Με την όμικρο, και έλεγε ότι το πρόβλημα κυρίω είναι σε χώρε που δεν έχουν εμβολιαστεί πολύ, όπω είναι η Αφρική. Σήμερα μπήκα στο Google ας πούμε, και κοιτούσα για την Ποτσουάνα, κάτι ποσοστά πλήρω εμβολιασμένοι 32%. Η Νάμπια, η τέτοια κάποιε άλλε χώρε παραδίπλα 7% και 12%. Η Νότια Αφρική, 12%. Αυτά όλα τα εμβόλια, α πούμε, κάποια δωρεάν δεν μπορεί να γίνει. Τι δωρεάν από ποιου από του φιλάνθρωπου, Έλα, δεν αυτά μου πει. Συμποδίζει ότι θέλουν να μα σώσουν. Αυτό είναι. Έλα κάποιοι που θέλουν να μας σώσουν. Λέτε, δεν γίνεται <laughs> να θέλει να, να, να σώσει το σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη ευνοώντα μόνο τι δυτικέ χώρες, ναι, η Ευρώπη... αλλά αυτό είναι το τι σύστημα τα... λείπαμε πολύ. Ναι, τι να κάνουμε και τώρα πρέπει να σώσουμε τη διδάσταση. Δεν γίνεται, να σωθούμε όλοι, το καταλαβαίνω. Ένα, σωστά. Δίκαιο πρέπει. το σύστημα. Να... Πρέπει και κάποιοι να πεθάνουν, τι να γίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. κατά Α. τα άλλα θα μας σκοτώσουν <χει> οι κομμουνιστές. <χει> Η ρίζα του προβλήματο, το ξέρει ο Θημίο, εκτό από τη φιλαργυρία και το καλάμι που έχουν καβαλήσει ορισμένοι, είναι οι τραπεζίτε. Οι δύο παγκόσμιοι τραπεζίτε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλοι άλλοι είναι παρατρεχάμενοι. Άλλοι είναι ψηλά παρατρεχάμενοι, άλλοι είναι πιο χαμηλά παρατρεχάμενοι. Άλλοι είναι πιο καλά αμοιβόμενοι, άλλοι είναι λιγότερο αμοιβόμενοι. Αλλά η ρίζα είναι εκεί. Η ματιά του Ταρίφα. Αντώνη Σαμαρά. Στα αρχαία μα και, τα... και εμά. Ταιριάζει. Φίδια μα Παλαμά. Αντώνης Σαμαρά. Στα χέρια ά... μα και εμά, μαζί πάει. Αντώνη Σαμαρά. Στα χέρια μα με... και εμά. Σάρτε τα σύνορα το 90 με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ 2 εκατομμύρια νόμιμοι μετανάστες Και το δεύτερο, με το PSI το 12 Σάπλο Δηπουργό ο Αντώνης Σαμαράς Έφαγε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Πες και για το δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά. Για τις Πες. Ό, τι δολοφονίε, πε. Και ό,τι πράγμα, τι πράγμα. Το δρόμο που άνοιξε στα φασισταριά. Πε αυτό, γιατί δεν το λε. Μπορεί και με τον δρόμο άνοιξε. έχω ένα φίλο μου εργάτη εργάτη πες πρώτη, για πρώτη. τα κολοτριψίματα ρε άκου τώρα ρε, μα, εκείνη ήταν η περίοδος πρέ. που η Ντόρα έλεγε τι καλά ότι εμένα μου φαίνονται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ που χαριγεντιζόντουσαν όλοι λοιπόν, άκου που ο διευθυντής άκου. του γραφείου του Σαμαρά Δεν κολοτριβόταν ναι. με τους Χρυσαυγίτες πες τα όλα αυτά ναι. Ως της Παλαμάς Λοιπόν Όσο περισσότερο ακούς τον Άδωνη να ημνεί το Σαμαρά Καταλαβαίνεις τι βρωμοδουλειά έχει κάνει με τα φασισταριά ο Σαμαράς Για να χέρι το Άδωνης Και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα Ο πρώην Παθυπουργός Αντώνης Σαμαράς Πρόεδρε για σένα λέω Αντώνης Σαμαράς Λοιπόν έχω ένα φίλο μου, φασιστάκο Εργάτη, ο οποίος ανάθεμα και να κολλάει και τα βάζει με τους Πακιστανούς και του λέω, η μάνα του συνταξιούχο. και του λέω, ρε μα του λέω. Αν δεν δούλευε ο Πακιστανός και ο Αλβανός να κολλάει η η μάνα σου, δεν θα πρέπει να το είσαι, καταλάβει. Που κουνήθηκε ο εγκέφαλος, δεν το είχε σκεφτεί. Ο ποιος? Αλλά πες του λέω, ο εγκέφαλος. Ας το Δύο θέματα ρε, θέλω να σου πω. Πρώτον, να πούμε λίγο για το Καζακστάν. Γιατί κάνει μεγάλο λάθο τώρα αριστερά που βλέπει η επανάσταση να τη στηρίζει. Στο Καζακστάν, αυτοί που έχουν βγει στον δρόμο είναι οι φασίστε, είναι πράκτορε των δυτικών δυνάμεων και οι Ισλαμικά στοιχεία. Φυσικά υπάρχει και λαό ο οποίο έχει απογοητευτεί από την κυβέρνηση και παρατήρεται. Αλλά αυτοί που είναι οι πρώτοι που έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια ανατροπή τη κυβέρνηση είναι αυτά τα στοιχεία που σου λέω. Είναι φιλοδυτικά, φιλοαμερικάνικα και είναι εναντίον τη Ρωσία και τη Κίνα. Αυτό που τα ξέρει όλα με βάζει σε υπο... Όχι, όχι, Κούριο, αλλά εντάξει, τα ψάχνουν όλα. Τα ψάχνω και Δοκίμασε και το ταξί. μπορεί να σου ταιριάξει. Ωραία, στο χαρά αυτό που σου είπα τώρα είναι το Κομμουνιστικό κόμμα Ιταλία. Γιατί έχω φίλους στην Ιταλία. Λοιπόν, το αυτό που συγγραφέω για του είναι ρε παιδί μου που μιλάνε για εργατική λαό, αλλά δεν έχει γίνει τώρα ένα το να αυτό. όλοι να λένε τώρα για Ο επαναστάτης τα βάλε, έκανε το σύστημα, δηλαδή αν τα έχει βάλει ο Τζόκοβιτς με το σύστημα, τότε το Καντωνάτι το κάνει το σύστημα. Mm. Έλεος ρε παιδιά, έλεος, το ματίθε πλέον αυτή την πάρα κο... παραπληροφόρηση από το Facebook. <Συλίδη>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 Ανεργία, μήπω έχουν υγεία, μήπω έχουν παιδεία, μήπω έχουν φτηνά προϊόντα, μήπω έχουν εργασία. Α το απαντήσει κάποιο. Κι εγώ θα γίνω κι εγώ ένα καπιταλιστή δεξιό καλό.